Τώρα έρχομαι στην ουσία των πραγμάτων ότι αυτός ο νόμος πέρα από το ότι είναι χουντικός <Το> ότι αυτός ο νόμος πέρα από το ότι είναι χουντικός <Το> ο νόμος αυτός εμποδίζει τους εργαζόμενους το λαϊκό κίνημα, τους νέους, τους ανέργους Γενικά, όποιον πολίτη θέλει να σκίσει το δικαίωμα του συνέρχεστη, τον εμποδίζει με αυτόν τον νόμο. Είναι ο Μιχάλη Κρυσοχόηδη, ο αρμόδιο υπουργό, ο οποίο χθε στη Βουλή, εισηγούμενο στο νομοσχέδιο αυτό το καινούργιο για τι διαδηλώσει, είπε αυτά που ακούσαμε τώρα. Τι έγινε. Ότι είναι χουντικό ο, ο νόμο. Άκου τώρα. Εγώ δεν το πιστεύω. Ξύπνησε ο σοσιαλισμό μέσα του. Ναι, ο ο Πασόκο δεν κοιμάται. Όχι. Δεν Ξύπνησε ο αριστερό μέσα του και λέει Τι, τι νόμο φέρνω. Χουντικό. Και το είπε όμω παρόλα αυτά έκανε αυτή την εκμυστήρευση. Και αυτή τη διαπίστωση η οποία είναι σωστή, γιατί όλοι yeah, έχουμε συμφωνήσει. Αλλά μα το, το βάζει στο στόμα και τώρα ανακαζόμαστε και εμεί να υιοθετήσουμε τον πρωταρχικό νόμο. Όχι, όχι, αυτό λέει ο Υπουργό. Τι θα πούμε, εμεί θα του φέρουμε αντίρρηση. Είναι δημοκρατική κυβέρνηση. Ah. Το πιστεύουμε όλοι. Αλλά άμα το λέει ο αρμόδιο <στοί> υπουργό. Δεν έχει να το ψηφιακό Με πιστεύουμε, το ζόρι, εμεί. Είναι δημοκρατική επειδή εμεί το πιστεύουμε. Ε, όχι. Η ah. δική μου γνώμη είναι. Γιατί ο Χρυσοχοϊτή έχει και για την κυβέρνηση άλλη γνώμη από τη δική μου. Εγώ λέω ότι είναι μια δημοκρατική κυβέρνηση των Αρίστων. Και τι λέει, ότι είναι φασιστό φωλιά. Περίπου. Διευκρινίζω λοιπόν ορισμένα πράγματα. Ότι η κυβέρνηση αυτή θα οδηγηθεί στους ατραπούς της ακροδεξιά του αυταρχισμού, της αντιδημοκρατικότητας. Ζήτω Δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η θρησκεία. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Ζήτω η Δημοκρατία. Ζήτω η Δημοκρατία. δημοκρατία. Άκουσε πώ την είπε. Ακρόδεξιά κυβέρνηση και τέτοια. Μα. Αυτά δηλαδή που λέω. Τώρα. Όλη αριστερά, όλη τα σωματεία, όλα αυτά που λέγονται τι τελευταίε μέρε ήρθε ο Χρυσοκοίδη και με επιβεβαίωσε. Ρίγμα στην κυβέρνηση. Όχι, απλά ο Χρυσοκοίδη είναι σοσιαλιστής Μήπω τον φύγει στον ασχηματισμό. Ποιον φύγει. Τον φύγει τον Χρυσοκοίδη. Πού θα βρει καλύτερο. Για να έχει, κάνει όλα έκανα, αυτά. Έτσι, άλλα τέτοιου είδου μέσα σιγά-σιγά. Σαν το Χρυσοχοίδη. Το Βορίδη. Όχι, με μα μα αυτό είναι. Ο Βορίδη είναι ο μπρουτάλερ, παιδί μου. Εδώ έχει ένα συγκαλυμμένο, είναι αλλιώ. Είναι μπρουτάλο ο Βορίδη, πώ το έχει φανταστεί. Όπω τον φαντάζομαι κάποιο. Το να πάει στο τρακτέρ πάνω στο αγροτική ανάγκη και σφίγγει την Ένα του. Δεν ασχολείται καθόλου με τα αγροτικά ο Βορίδη. <laughs> Οπότε βγαίνει, μιλάει <laughs> για όλα τα άλλα εκτό από τα αγροτικά. Οπότε μιλάει για το δημοσία τάξη, ζηλεύει τώρα. Τώρα έχει οργασμού με τι διαδηλώσει που τι απαγορεύουν. Με κάποιο τρόπο προσπαθούν, δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Απλά για να περάσουν στα χαρτιά αυτό που θέλουν να περάσουν. Και επειδή θα έρθουν πολλέ διαδηλώσει από Σεπτέμβρη, γιατί δεν θα έχει τίποτα άλλο να κάνει ο κόσμο και ο άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο. δεν θα έχει και τίποτα να χάσει. Τι να χάσει. Άγουγα κάτι παπαγαλάκια το πρωί που λέγανε: Το Πάμε που κάνει 4-5 πορεία τη μέρα. προφανώ δεν δουλεύουν. Δουλειά ναι. δεν έχουν να κάνουν ναι, ορμανός, αυτό. Ναι, ναι. Ότι αν είχαν δουλειά δεν θα είχαν και, και χρόνο για να σκεφτούν. Δεν είναι δε, δεν πάνε δουλειέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό τα κάνουν. Θα κάνουν 4-5 τη βδομάδα πορείε. Το πάμε 4-5 τη βδομάδα που υδρώνει για να οργανώσει μια. Γιατί το, για το πάμε οι πορείε δεν είναι. Πάω αύριο, κατεβαίνω. Θέλει οργάνωση, μιλάνε από πριν, προετοιμασία, ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο, έχει και ένα ψυχικό κόστο. Θα έχει. By the way, το βράδυ έχει συγκέντρωση. Να στήσω 8 η ώρα. Το βράδυ, το. Ωραία, 8 η ώρα. Ποιο θα δουλεύει 8 η ώρα. Δουλέψαν το πρωί και μετά πάνε. Τι εννοιάζει. Μετά πάνε, πάμε. Αντί για κορνοϊό πάτηση μπλε κάρτα. Το θέμα δεν είναι και ότι δεν του παίρνει και παραμάζωμα. Καλά κάνουν και κάνουν τι Έχει έρθει η ώρα για ένα παραμάτωμα συνολικό. Ο υπεύθυνο σήμερα τη πορεία ποιο είναι. <laughs> Δεν έχει περάσει ο νόμο ακόμα. Δεν έχει περάσει ο νόμο. <laughs> όχι. Οι χαρτί, θα συμπληρώνω χαρτί. Υπεύθυνο πορεία. Πώ ήταν η επικεφαλή πενταήμερης Ναι. Ναι, <laughs> ναι <από> <laughs> αυτό. <laughs> τέτοια φάση. Σύμφωνα με το Χρυσοκοίδη και όλου αυτού. Και θα ναι. είναι σαν ένα καθηγητή μπροστά με μια τηλεόραση τσάντα. Και θα και να κρατάει ψηλά την ομπρέλα από εδώ πάνω. Ναι, του οδηγού στα γκρουπ. Και θα λέει από εδώ μεταλεργάτε. Και οι μεταλλεργάτες. Εδώ είναι συνδυνουργή, ξέρω εγώ και πάμε. You can see next to me. Μπάτσος. This is μπάτσος. Big killer. Θα έχει και ξενάγηση. Ήδες η κυβέρνηση. Θα έχει φροντίσει όλα. Δεν είναι γιούργια παρά απαγορεύσουμε. Υπάρχει κάτι και όπως λέει ο Χρυσοχοίδης τα δύο προηγούμενα που ακούσαμε ήταν μοντάζ. προφανώ. δεν θα έλεγε ποτέ χουντικό το νόμο του ο Χρυσοχοίδης με δημοκρατικέ δημοκρατικές Όσο κανένα άλλο έχει διοικήσει Όσο το Σώτο Υπουργείο σε κρίσιμε στιγμέ. Ναι, και είναι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν τη λε χουντικιά. Εκείνοι που επίση χουντικιά. Άρα ήταν μοντάζ. Άρα... Αυτό μας που ακολουθεί τώρα ε, δεν είναι μοντάζ, το είπε χθε στην Βουλή και δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται ο Χρυσοκοϊδή και για ποιον φέρνει αυτό το περιοριστικό, ολίγων χουντικό νομοσχέδιο. Αλλά εδώ υπάρχει ακόμα ακόμη ένα ερώτημα. Δηλαδή όλα όσα γίνονται στο χώρο. Των διαδηλώσεων, των το καθημερινών κινητοποιήσεων είναι καλά. Δηλαδή, οι πολίτες, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ δεν ξέρω κανέναν πολίτη να είναι ευχαριστημένο. Ούτε καν οι ίδιοι αυτοί που διαδηλώνουν κάθε μέρα. Ξέρετε εσείς και έναν πολίτη έξω, καθημερινόν άνθρωπο, εργαζόμενο, η μητέρα με το παιδί, ο καταστηματάρχης, οι συνταξιούχοι που περπατώ στον δρόμο. Ξέρετε κανένα να είναι ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση. Όχι βέβαια, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Ούτε καν οι ίδιοι οι δια, αυτοί που διαδηλώνουν κάθε μέρα. Κατάλαβε γιατί φέρνει νομοσχέδιο κατά των διαδηλώσεων. Του σκέφτεται. Ναι, γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι οι διαδηλωτέ. Γιατί λε, πόλεμοι να διαδηλώσει, έτοιμο να υπερασπιστεί τα αιτήματά του και τα δικαιώματά του και λέει Πάρε, πάντα πολυδιαριστήκαμε στην Πανεπιστημία. Ναι. Πάρε, γιατί δεν είναι Όχι, όχι μόνο. Όχι, όχι, νομίζω το, το ευχαριστημένο. Πιο βαθιά το βλέπει. Για να κατέβει να διαδηλώσει, πάει να πει ότι δεν είσαι ευχαριστημένο με κάτι που σου συμβαίνει. Να λόγει στη δουλειά σου. δεν είσαι με την παράλληλη. Αυτό ακριβώ. Και έρχεται εδώ και σου λέει Θα τα περιορίσουμε αυτά μέχρι να τα καταργήσουμε γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι Κανένας. Είναι ωραίο αυτό το επιχείρημα που λέει ο Χρυσοκοϊτή. Πέρα από του διαδηλωτέ, που το αν είναι ευχαριστημένοι δεν το γνωρίζει καν ο Χρυσοκοϊτή, δεν μπορεί να μπει καν στην ψυχολογία του και δεν είναι ευχαριστημένοι όντω εξαιτία και του Χρυσοκοϊδή. Λέει ότι και οι υπόλοιποι Αθηναίοι mm. πολίτε δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εικόνα. Όχι, είναι που με περίπατο, όχι, όχι, είναι ευχαριστημένοι. και δεν είναι ευχαριστημένοι και με άλλα πράγματα κόβονται οι συντάξεις, ακριβαίνουν οι τιμές δεν έχουν δουλειά, δεν πληρώνονται στη δουλειά για αυτά, γιατί δεν φέρει νομοσχέδια ο Χρυσοχοίτης και διάλεξε από όλα τα μη ευχαριστημένα να ικανοποιήσει την πορεία που γίνεται. Ξεκίνησε, ρε, ναι, που... έχει σχέδιο Α, εκεί μάλιστα, μάλιστα, έχει ναι. ένα πρόγραμμα μάλιστα. ο Πακογιάννης το μεγάλο περίπατο έκανε και καμιά γραμμή για διαδηλώσεις είπαμε μία με καρφιά φαντάζομαι. Πώ Πώς βάζω τα περιστέρια να μην κάλσουνε πάνω; Μους βάζω για δύο διλοτέστες. μπορεί, δεν ξέρω. Είμαι να σκάσω τρίτη φορά. Σκάσε. Όχι, μα αυτή είναι. Όχι, το, το, το <laughs> θέμα είναι να ρωτήσεις γιατί. Έχει παγίδα είναι ένα μηδέν τύπο <laughs> Όχι. Α, <ωραία. laughs> γιατί; Γιατί η μία από τι κίτρινε λωρίδε που έβαψε, νομίζω, στην Πανεπιστημίου. Ξέβαψε. ξέβαψε. ξέβαψε. Τόδα, στην Κάτρινα. Μπράβο, περνάει, ξέβαψε. Πήρε μια βδομάδα και έχει γίνει μαύρο. Πο, δεν μπορούν οι άλλοι να βάλουν στα παπούτσια του αυτά που βάζουμε στα σκυλάκια να μιλευώνουν τα πόδια του. Ένα παππούτσια. Συνδεδετικέ. Συνδεδετικέ. Βάλε στη ρόδα του αυτοκίνητου. Το ξέβαψαν οι άχρηστοι. Με τόσο χρώμα. Σπινιάρουν πάνω, Τι πέραν, παιδί μου, απλά. Διαφημίζαν και το χρώμα που βάλαν από πάνω. Και έχει Το διαφημίζαν γιατί έχει και καλέ δημόσιε σχέσει η συγκεκριμένη εταιρε, την αδερφή του Πακογιάννη. Ναι Όμως. Και έχει γίνει μαύρο, αντί για κίτρινο είναι μαύρο. Και πώ θα ξεχωρίσουμε τώρα. Πατάω γίνει... ή δεν πατάω. Και θα έρθει και το ταξίδι θα συγκαρμένο. Καλού πεζώ ή θα με κόψει. Εκεί τι γίνεται. Τι, Α... τι είσαι όταν είσαι πάνε στο Μαύρο. Αν είσαι στο κίτρενο ή σε πεζώ. Εκεί τι είσαι υπαρξιακά. Μ... Δεν μου αρέσει αυτά. Υπάρχει καπου θα γι' αυτό είμαι ένα σκάκο. Στη Φιελίνω είδε ή κανένα την κόκκινη εκεί με τι συλίσει αυτέ τι λάτει. Τώρα, παιδί μου, αυτό. Το σχαρωτό, ξέρω εγώ. Το ζηλεύουν όλε τι πρωτεύουσε του κόσμου. Αυτό δεν μπορείτε να πιστεύω να πάρει που σα ρεύουμε τα ψαράκια μέσα. Και αυτό. πάντα, Α. έχει 100 παρομοιώσεις που έχει διάδειο. γύρω αυτό το πολύ ωραίο παγκάκι το... ξεκουραστικό <εξαιρετικό>. και πλάτη να κουμπίσει <σου>, <σου>, σου κάνει αυτό ένα χαρωτό κόλο <σου> κάτω <καλό> μαύρισμα, <σου> να μην Εντάξει μπορείς εσύνη... να βρεθείς γιατί. σε παραλία. Γιατί? Τι γιατί? Θα, είσαι... θα, πάω, θα... θα ξέρουν όλοι ότι έχεις κάτσει στο σύνταθρο. Δεν είναι ποιο το καρό, να έκανε πουά. Πουά, με με τρύπε να τα έκανε. Γιατί έχει του ΟΑΣΑ νομίζω τα αστέγαστρα. Έχουν πουά. Και θα πάνε να κάθουμε στον ΟΑΣΑ για να κάνω σωστό μάρισμα με το μαγειό. Ναι, θα πά στον ΟΑΣΑ πάλι. Δεν βολεύει. Στο Σύνταγμα ήθελα. Θα λοιπόν, πας Κάνανε νοσά, πάρε, πέρα. Πέρα. λοιπόν εκεί αυτή την κόκκινη εκεί, την εσπλανάδα. <χι> για να μειωθεί <χι> λίγο εσπλανάδα. Εσπλανάδα. <χι> Αυτό εκεί. Την <χι> μπογιά ρίξανε. Την μπογιά αυτό το πράγμα. <χι> <χι> εκεί είχε μια πιάτσα ταξί. Δεν ξέρω να θυμάσαι. Πήγε δίπλα πιάτσα ταξί. Παραδείγματο μία λιγότερη. Το ξέρω. Στην άλλη λωρίδα, πριν την ταξί έχουν βάλει τα στέγαστρα των λεωφορείων. Τα οποία Πολύ τα στηρίγματα Τα στηρίγματα. Αυτό είναι για κολλόμπαρο. είναι Πέρα να κάνει να σκοτώνεσαι. Όταν βάζεις ένα, γάμα, ένα γάμα, είναι σε ένα σχήμα γάμα. γάμα τα είναι. <laughs> όλο είναι γάμα. Τα, τα στηρίγματα τα μπαίνουν πίσω από το γάμα. Αυτοί τα έχουν βάλει μπροστά. Εκεί θα σκοτωθεί κόσμος, σε κόσμο. Μπορεί να σου τρεχόνει, παιδί μου, να θε να ξυστήσει λίγο. Μα θα, θα έχουμε ατυχήματα. Και τα νοσοκομεία προ... τα θέλουμε άδεια για τον, για τον κορνοϊό. Για τον κορνοϊό πρέπει της να είναι. Αν θε να κάνει την πλάτη, να κάνει την πλάτη έτσι, shake, να ξυστήσει. Πώ θα κάνει. Στο σύνταγμα θα πα να Εκεί σου ήρθε. Εκφράζει <laughs> μια κολόνα, κάτι <κάθε>, να δοκάρει. <laughs> Μα είναι λοξό, κατηφορικό. Δεν μπορεί να ξυστήσει. Είναι για κοντού. Παραείνε. Τέλο πάντων, για parkour μπορεί είναι. να θέλει να το καβαλήσει. Για parkour. Κάνει ωραίο σχέδιο στο skateboard, άμα θε να κάνει σάλμα. Με αυτή τη σύντομη παρένθεση, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα που πρέπει να σου πω, Ναι, το έχασε. Το απογείωσε. Το απογείωσε, Είναι που δεν έχετε κάνει σκaitμπορντ. Εμεί είμαστε παλιοί σκaitντε όμω. <laughs> Έκανε σκaitμπορντ. Ένα μικρό, τα άγρια παιδιά. Έκανε σκaitμπορντ. Ένα. Και έτρεχε, περαδόθε. Το χτύπηρα <laughs> <laughs> Όχι εσύ. εγώ. Ήμουν απάνω. Τότε δεν είχε πατείνια ηλεκτρικά και τέτοια. Με το δάλε πήγαινε όλο. Χειροκίνητο. Χειροκίνητο. Λοιπόν, να γυρίσουμε στι διαδηλώσει. Είναι δύο σοσιαλιστέ με υψηλού βεληνικού. Ραγκούση και Χρυσοχοίδη. Και οι δύο υπουργοί. Πώ βρήκαν αντίκριση άλλου χώρου. Αντίκριση άλλου Να δει τι λένε τώρα για το χουντικό νομοσχέδιο. Και αυτοί που ρίχνουν σήμερα κροκοδίλια δάκρυα θα πρέπει να μάθει ο ελληνικό λαό. Ότι αυτοί χρησιμοποίησαν αυτό το χουντικό νόμο, το βασιλικό διάταγμα και το νομοθετικό διάταγμα το χρησιμοποίησαν για να διαλύσουν συγκεντρώσει νόμιμε που ζήτησαν μεγάλε συνδικαλιστικέ οργανώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα έρχονται εδώ και μιλάνε για χούντα. Είπατε πριν από λίγο, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ότι ουδέποτε η Ελλάδα επί 45-46 χρόνια κατήργησε αυτά τα νομοθετικά διατάγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, διαφωνούμε, κατά τη γνώμη μα νεκρά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια των 46 ετών. Πόσα χρόνια σας ήταν υπουργό και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο Υπουργείο. Άρα, επιφορτισμένο απέναντι και στην κυβέρνησή σα, την οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνησή σα και στο οποιοδήποτε κόμμα και σε οποιοδήποτε μέρο του ελληνικού λαού που σα εξέλεγε βουλευτή και υπουργό και παρόλα αυτά δεν καταργήσατε και εσεί προσωπικά αυτά τα νομοθετικά διατάγματα. Αν είναι έτσι όπω τα λέτε, Προ... Προφανώς απευθύνεται στον εαυτό του, κύριο Σμιτ. Παρακαλώ, Ζηλούς. παρακαλώ. Λοιπόν. Αρ' αυτοί για τα εδώ. καλά. Γιατί κατηγορείται αυτό ο νόμος ότι είναι χουντικό. Το είπε και ο αγούσει ω συριζέο αυτό το πεντάλεπτο. Ναι, ναι, ναι. Και λέει ε, είναι χουντικό. Και του λέει ο ξενοχώδη, σωστά του λέει ο Χρουσαίτη, σωστά είπε και ο αγίσει. Λέει ο Χρουσαχοίδη. Αφού είναι χουντικό και έχει παραμείνει, ίσω να ξεκυβερνήσει πριν κάποια χρόνια. Γιατί δεν τον κατήργησε και το απαντά. Ήσου να κ εσείβερνήσει πριν κάποια χρόνια. Γιατί δεν τον κατήργησε. Και το απαντάει χρουσοχο. Τον εαυτό σου βλέπει. Και τα λε όλα αυτά. Αφορά εσένα. Και και τι είναι αυτό. Η τρίτη δημοτικού, η αντιπαράθεση, την τρίτη δημοτικού είναι καλύτερη. Συντροφικά μαχαιρώματα, δεν μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο ήταν σε κυβερνήσεις Τι ίδιε κυβερνήσει. <laughs> τι ίδιε κυβερνήσει. Του ίδιου κόμματο. Που κρατήσαν αυτόν τον νόμο. Που κρατήσαν αυτέ τι διατάξει. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν σε κυβερνήσει που έχουν δει. Έχουν δείξει συνταξιούχου, έχουν δει. Έχουν πυραγούσει και ταξιτζίδε και ταξιτζίδε, έχουν ρίξει άπειρα χημικά, έχουν κάνει χίλια δύο έσχοι και βγαίνει τώρα κι ο ένα κι ο άλλο να μιλάνε για δημοκρατία και να κατηγόρησε ένα κι ο άλλο που είναι ακριβώ οι ίδιοι, αν τώρα ένας είναι στη Νέα Δημοκρατία, όλο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αύριο μπορεί να είναι το αντίθετο. Ναι, το, το, το ζήσαμε πριν κάποια χρόνια. Και βγαίνουν και κοροϊδεύουν όλου εμά και παίζουν οι ίδιοι. Και καλά κάνουν και παίζουν αφού του και κοροϊδεύουν. Και καλά κάνουν και κοροϊδεύουν, διότι. Είπε και ένα ανέκδοτο ο Χρυσοχοϊδή. Καλό, πολύ το το το το σημαντικό. Όχι, όχι, όχι. Α. Είναι η πρώτη φορά που λέει ένα τέτοιο το ανέκδοτο. Υπουργό, όχι. Υπουργό Δημόσια Τάξη, όχι. Όταν γίνεται μια συγκέντρωση, συνήθω στι συγκεντρώσει προσπαθούν να παρισφρήσουν κάποιοι. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πλήθο και προκαλούν ζημιέ και καταστροφέ. Τότε λοιπόν δεν ζητείται από κανέναν ο Από κανέναν από λεπτά Το μόνο που κάνει είναι να, όλοι μετά μαζί να κατηγορούν την αστυνομία ότι είναι να συλλάβει. Και κάποιοι άλλοι λένε επίσης ότι όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο, με ένα συνομωτικό τρόπο έτσι ώστε κάπου η αστυνομία υποδίεται και τους μπαχαλάκηδες. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν αντέχουν στη λογική. <ΣΛΗ> <ΣΛΗ> <ΣΛΗ> κάπου η αστυνομία υποδίεται και τους μπαχαλάκηδες. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν αντέχουν στη λογική. <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το τω το, το, το ξέρετε. Έχουμε αποδείξει ότι αστυνομική. Δυνατό. Έχει δει εσύ ποτέ ασφαλίτη να, να... να μπαίνει μέσα σε πορείε και να πετάει μολότοφα εσύ... και μετά να μπαίνει στην κλούβα. Στην γλούβα, όχι. Έχει όχι. δει εσύ ασφαλίτη με παλαισθηνιακά μαντίλια, με μουσια με σκουλαρίκια, ποτέ. Όχι, ποτέ. ποτέ. Έχει δει ασφαλίτη μα τατζί να σπάνε αυτοκίνητα. Στη Μιντιλίνη τώρα, πριν λίγο πότε, καιρό. Αυτή και είναι η εξάρτηση στα Αστυνομική, οκ okay. Έχεις δει τέτοια εσύ να κάνεις κάθομαι... Έχεις δει ασφαλή τι παρυφέ τη πορεία και των διαδηλώσεων να τσεκάρει ποιο κόσμο πάει, ποιο όχι. Εγώ ποιος θα λέει αυτά και είναι περί διάψευση Είναι Ναι, ναι. Τι ακούμε, τι λένε Τσάμπα είναι. κάποιοι θα πιστέψουν. Τσάμπα είναι, ρε παιδί μου, αλλά τα αγοράζει κάποιο. Αυτό το θέμα. κανάλια Βλέπω τον Τσίπρα γόνας. τώρα που είναι στην Κέρκυρα και θα ακούσουμε λίγο Παπαγγελόπουλο έχει πάει στην Κέρκυρα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσουμε Παπαγγελόπουλο πολύ σύντομη είναι η αναφορά Λέ, περιγράφει ακριβώς αυτό που είναι ο Αλέξης Τσίπρας Ο κύριος Τσίπρας από την αρχή της ε. λορυμίας μας ήταν ένθερμος θειασιώτης της πατάξεως τη διαφθοράς και μου είπε δεν θέλω να γίνω πριν πρωθυπουργός δεν θέλω να γίνω πρωθυ <ΣΣΣ> Και μου είπε δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργός Αν πρόκειται να συμβιβαστώ Δεν είναι μόνο ότι το είπε Το τήρησε Δεν συμβιβάστηκε και του λέγαμε όλοι βάλελε ρε, ρε, Αλέξη, Λίγο νερό στο κρασί λίγο, ρε, Φέρε Εντάξει. ένα μικρό μνημόνιο Έχει συνέχεια το κράτος Δώσε για ε, 90 χρόνια τη, την περιουσία του ελληνικού λαού Στο ΤΑΙΠΕΔ Πήγε προχθές στην ΕΙΔΑΠ και λέει δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό ε, λέει, εκεί, ο Αλέξη uh -huh, Τσίπρος τώρα uh -huh. προχτές αυτά που λένε όλοι αριστεροί και συνεπεί άνθρωποι και λογικοί για το νερό την έχει βάλει στο ταμείο ό,τι μπαίνει στο ταμείο είναι για πώληση την ο ίδιος την έβαλε βάλει στο βάλει ταμείο πριν δύο χρόνια και έρχεται και ο Έρπις <laughs> <laughs> τι είναι ο έρπις, δηλαδή τι πάρω από όλα <laughs> ε, ο το έβαλε, ο Ιρής το έβαλε, βλέπεις να ελέγχει τον εαυτό του <laughs> Ναι, εντάξει, μεγάλη κουβέντα, επειδή έχουμε πολλά θέματα. Αλλαγή περιβάλλοντο. Όταν θε να κάνει καμάκι. Τι καλησπέρα. Φράση, ε, εσύ χρησιμοποιεί τη λέξη καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι. Αν σου έλεγε. Εγώ... Πάει πολύ ναι, καλά, μου έχει πάει πολύ καλά. Είναι trade marketing. Η φράση ε, είσαι κεντρό. Θα σ' άρεσε σαν νόμιμο να Καλησπέρα, είσαι κεντρό. Όχι, χωρί καλησπέρα. Δεν πάει χωρί καλησπέρα. Δεν πάει χωρί καλησπέρα. Πώ σου φαίνεται. Χωρί την κόμμα ενό εσύ. Όχι, όχι, Θα... τίποτα. Σκέτο, είσαι κεντρό. Να, ακούσουμε, φαίνε, μια ποτέ, να ακούσουμε μια ιστορία. Να ακούσουμε μια ιστορία για ένα καμάκι. Οπα. Γιατί μερικέ φορέ με ρωτούν πώ έγινα κεντρό. Θα σα το πω και αυτό. Κατέβαινε από το Καστρίο ο Γιώργο Παπανδρέου σε ένα μεγάλο, τα ανοιχτά παλιά αυτοκίνητα εκείνα τα Αμερικάνικα που ήταν καμπριολέα από πάνω σαν πλήμουθ. Δεν θυμάμαι πώ τη μάρκα ήταν. και κατέβαινε και ήταν χιλιάδες κόσμος, είχε γίνει η αποστασία και κατέβαινε να πάει στη Χρήστου Λαδά. Και έτυχε και βρέθηκα εγώ με κάποιους, τώρα μιλάμε για ηλικία 13 χρόνων εγώ, 14 ε, και βρέθηκα εκεί στη Ηλιοφόρο Αλεξάνδρας που θα παίρναγε το αυτοκίνητο, βλέπω, ένα, ένα πλήθο ανθρώπων που ακολουθούσαν πεζοί και το αμάξι του Γεωργίου Παπανδρέου κατέβαινε πάρα πολύ σιγά και όλο το πλήθος κατέβαινε κι μαζί. Πρώτη φορά είδα μια Αθήνα να έχει κοσμοπλημμύρα. Κάτσα κοντά να δω τον κόσμο και πιάνω ένα παλικάρι λίγο μεγαλύτερο, ήταν φοιτητή αυτός και του λέω είσαι κεντρός, του λέω. Λέει κεντρό είμαι. Θα συνεχιστεί η ιστορία. Πόπα και τη βγήκανε ένα ραντεβού. Όχι, όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Συνεχίζεται. Εδώ είδε πώ πιάσανε κουβέντα. Είσαι, είσαι κεντρό. Mm. Θέλω να πω, εδώ διδάσκουμε. Το βάλε σε κασοτόφωνο. Όχι. You are beautiful. I love you. <laughs> είσαι κεντρό. Ακούσουμε λίγο πώ εξελίχθηκε η ιστορία μα. Και του λέω, είσαι κεντρό. Του λέω. Μου κεντρό είμαι. Κεντρό είμαι. Όταν βλέπεις μου λέει να μου σηκώνει τη τρίχα μόνο με τη λέξη Δημοκρατία και μου δείξει πράγματι κάνει έτσι το πκάμισό του, ήταν η, η τρίχη σου σαν αγκάθια. Και μου δείξει πράγματι κάνει έτσι το πκάμισό του, ήταν η, η τρίχη σου σαν αγκάθια. Λέει αυτό ο άνθρωπος Δεν ξέρω τι ικανότητε έχει, μου λέει, αλλά μπόρεσε σε εμά κάτι τυποτένιου ανθρώπου που δεν έχουμε ούτε τα ιστήρια να μπούμε στο λεωφορείο, να δώσει όραμα. Να ελπίσουμε σε κάτι. Ότι μπορεί να σπουδάσουμε, ότι μπορεί να. Αυτό ο άνθρωπο. Προβληματίστηκα. Προβληματίστηκε. Δηλαδή, είμαι κεντρό και σηκώνει την πλούσια να το πουκάμισε, να δείτε την τρίχα που είναι σαν αγκάθι. Και ο άλλο την έπιασε και ήταν αγκάθι. Δεν είπε, μένουμε σε ό,τι λέω. Όχι, ξέρουμε Το αγκάθιτο ξέρει να το, το, το, το πιάσει. Ναι. Μερικέ φορέ, αν δεν νιώσει κάτι, αυτό που φτιάχνει το μυαλό σου είναι ισχυρότερο, πρέπει να ξέρει. Μήπω τον άγγιξε την πλάτη με τι τρίχε του. Δεν τα ξέρουμε. Δεν δε θέλουν να κάνουμε σενάρια από μόνη τη ιστορία. Δηλαδή, οι τρίχε του στέρι του άγγιξαν την πλάτη από, του. Ναι, ναι, κατα, το, <laughs> από μόνη τη μήπως... ιστορία δεν θέλει, δε θέλει κάτι παραπάνω. Είμαστε σε μια περίπου διαδήλωση από αυτέ που γινόντουσαν τότε χωρί υπεύθυνο. <laughs> ναι, ναι. Δεν ήταν ανεξοχώρητο. Και πριν τη Χούντα. Και ο Λεβέντη βλέπει έναν φοιτητή μεγαλύτερο του Να, και πάει ναι. και του λέει: Σε κεντρό, και ο άλλο λέει: Να δε. Οι τρίχε είναι αγκάθι. Πού φαίνεται ο κεντρό, Πού τον έβλεπε. Από τι τρίχε. Λοιπόν, συνεχίζει τη διήγηση και τρίχε. Μάλλον κερσόνε από την τρίχα. Δεν ξέρω. Πέρασε το πλήθο. Βλέπω κάποιου αστυνομικοί ακολουθούσαν. Ρωτάω έναν αστυνομικό. Εγώ μάσα, λέω με δύο-τρει φίλου. Λέω, λέω: γιατί πάτε αστυνομικοί του Ήταν με στολή, έμφελος. Μου λέει, είναι μου λέει, τι με ρωτάτε, άσε, λέει, και μου είχε βγει η Παναγία, τρέχουμε από, μου από πού ακολουθούσε πεζός. Και μου είπε ότι ήταν κουρασμένος. Μου έχουν πέσει τα νεφρά, λέει. Τρέχω από πίσω κι εγώ, μου λέει, γιατί τούτε το, εδώ το τρελαθήκανε. Κάθομαι τώρα και σκέπτομαι, το πρώτο παιδί μου είπε ότι οι τρίχες του, το είδα με τα μάτια μου. <Το> Οι τρίχες του, το είδα με τα μάτια μου. Είχαν, ερηγούσε το παιδί, είχε ρίγη συγκινήσεως. Ερηγούσε το παιδί, είχε ρίγη συγκινήσεως από έναν άνθρωπο που έδωσε στην αιωλέα αξία. Ο δε αυστυνομικός πονούσε τα νεφρά του που ακολουθούσε από πίσω. Και λέω αυτοί, αυτοί εκπροσωπούσαν τις δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα των νέων που αγωνίζονται για αλλαγές για δημοκρατία. Η Ελλάδα των δημοσίων υπαλλήλων και των καρεκλοκένταυρων, οι οποίοι θέλαν να είναι... Σπιτάκι τους, αλλά ξέρετε, επειδή ο Γιώργιος Φαπανδρέου τρέλανε τον κόσμο και κατέβαινε να το πλευθόρο Αλεξάνδας, τους ανάγκασε να τρέχουν και αυτοί από πίσω. Τους λίγο εκτός, αλλά δεν έχει σημασία. <σχε> Πάλι το γύρισε στους δημοσίους υπαλλήλους και στην Ελλάδα με την τρίχα. Καταλήγοντας. Αυτό ναι, για πες. Στους μεν, στους σηκώνεται, <σχε> στους μεν τους σηκώνεται η τρίχα κάγελο αγκάθι. Τους δεν πέφτουν τα νεφρά Οι άλλοι έρχονται από πίσω. <σχε> Όπω λέει. λέει Ήρθαν και οι πέφτουν... από πίσω και τους πέφτουν τα νεφρά Ναι Αυτά κατάλαβε ο Λεβέντης Με τι δραστηριότητα από την του έπαιξα τα νεφρά Δεν, δεν, ξέρω, δεν τα Ενώ λέει είναι από πίσω και του έχει σηκωθεί <laughs> η <μήχα. laughs> δεν, δεν τα λέει όλα αυτά Αυτή είναι μια ιστορία πολιτικότατη Οπότε την που κρατάμε Πού τα είπε αυτά ο πρόεδρος Τα είπε, τι σε που τα είπε Α. Τα είπε, τα έχουμε εμείς εδώ τώρα Λοιπόν, ε, εξετάσεις ε, τελειώσανε, νομίζω ότι όλοι μαζί. Του άλλου πώ του χωρίζαμε. Αυτοί που δεν είναι κεντρόιτοι ήταν, είναι οι ξηρισμένοι δεξί, που ήταν πάντα. Ήτανε ναι, και δεν ξέρω οι αριστεροί. Τι μικροί ανήκαν. Εκεί σου δήκαν τη μασχάλη και ήταν να κάθε. <laughs> Η μασχάλη δεν ήταν να ήταν το αριστερόι. κάτω. Έκας κοντάρι. Κοντάρι, κοντάρι. Ποντάρι, κοντάρι. Ποντάρι, κοντάρι, κοντάρι. Ήταν μπράβο, ναι, ωραία. Λοιπόν μαθητές, ε, βγαίνει ο μαθητής στην καβάλα πάνω από το εξεταστικό κέντρο Περνάμε Η μπάτση μα... από πίσω, οι μαθητές <χει> καβάλα <χει> και ο άλλος είναι τρίχα κάγκελο Τι γίνεται? Στην καβάλα βγαίνει ο μαθητής Στην είναι καβάλα η δημο... είναι αυτό το γου καβάλα που καβάλας που έχει κάνει κι ο άλλος <χει> ο φασίστας <χει> <χει> Και βγαίνει ο μαθητής λοιπόν και είναι δημοσιογράφος εκεί από το ένα το κανάλι και μ, ακούμε το σπικάζ Το ένα τσάνε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ανακάλυψε τον πιο μεγάλο θαυμαστή του Τέους Πρωθυπουργού Ελλάδος, Αλέξη Τσίπρα. Πολύ καλά. Τι γράφουμε καταρχήν. Ιστορία. Έπεσε ως θέμα η τράπεζα της Ελλάδος και η εθνική τράπεζα. Βεβαίως, δεν αναφέρθηκε ότι οι τράπεζες αυτές κατέκλευαν του λαού και δεν αναφέρθηκε ούτε στην πηγή αλλά ούτε στο βιβλίο. <Ρι> Όπως πιστεύω ότι Ούτε σε, από τώρα σε 100 χρόνια θα αναφέρεται η εγκληματική ανακεφαλοποίηση των τραπεζών το 2012 η οποία βασίστηκε στη θεώρηση ότι η κρίση είναι μια κρίση ρευστότητας ενώ η κρίση ήταν κρίση χρέους και είναι κρίση χρέους Μπορώ να πω ότι οι υποστηρικτές αυτής τη πολιτικής είναι σαν να υποστηρίζουν ότι γεμίζεις έναν κουβά ο οποίο είναι τρίπιος Αυτό είναι απάντηση μαθητή, πώς γράψατε, τι θέμα έπεσε Πάλι το παλιό του 32 Θα βάλουμε, έχουμε, τι είναι αυτό, Δεν είναι γλώσσα <laughs> αυτή η μαθητή, παιδιού 17 ετών. Μην γράφονται στα κόμματα τα βλαμμένα που να Ναι, περίμενε, άδε, θα σου πω. Πολλόχα. Είναι, είναι, είναι. Σε αριστερό κόμμα, περίμενε. Αλλά πώ το ξεκινάει. Και τους λένε, πολύ ξητό λένε. Μιλάει, παιδί 17 χρονών έτσι. 18. Και. 18 μιλάει. <laughs> λοιπόν. Ε, τα λέει αυτό, είναι απάντηση στην ερώτηση τι θέμα έπεσε. Ναι. Και λέει για το ρόλο των τραπεζών στη σύγχρονη οικονομία κτλ. Μετά το. Πάει τον λέει... άλλον που λέει Πάταγο. <laughs> <Λοιπόν, laughs> Έπεσαν θέματα ιστορία για του πολύ καλά διαβασμένου παπαγάλου. Πρόσεξε το ότι βάζουν και μουσικούλα από κάτω, Τσιλάουτ στα ρεπορτάζ στην Καβάλα. Ένα. Πάνω ανεξαρτήτω του θέματο. Είναι Δεν ρεπορτάζ νέων, πρέπει να προσεγγίσει. Ναι, ναι. Ε, του έκανε και ερώτηση η συνάδελφο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ταυτόχρονα τι πιστεύεις για την πολιτική σκηνή που ζούμε τώρα και ποιον υποστηρίζεις, πώς βρίσκες κατά την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας, πώς έβρισκες κατά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλούμε για ένα ψαχμένο άτομο. Ναι, ε, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμεινο προσπάθησε να... Φέρει πέρας το αίτημα του λαού για εθνική απελευθέρωση και λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, το οποίο όμως απέτυχε λόγω της ε, αποπομπής του Γιάννη Βαρουφάκη ως κύριο διαπραγματευτή μετά τον Απρίλιο και τη σχετικολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 μετά το δημοψήφισμα. Εδώ λε και βαρουβακικο... βαρουβα... βαρουφάκικο. Ψήφισε πρώτη φορά αριστερά. Δεν είναι. Είναι μικρό, δεν έχει ψηφίσει. Εκεί ήταν το πρώτο εξάμεινο. Δεν είναι μαθητή και τον βρήκε εκεί οι άλλοι τώρα απ' έξω και του κάνει τα... Δηλαδή είναι τώρα 18. Ναι. Πριν 5-6 χρόνια. Ναι. Το πότε βγήκε το τσίπρα, το 15, Πέρα, βγήκε, πέντε Πριν 5 χρόνια. χρόνια. Που ήταν. 13. Δεκατρία. Κοίτα και να λε, κοίταγα, διώξαν το βαρουφάκι <laughs> στα 13. Διώξαν το βαρουφάκι και πήγαν τα αριστερά. Καλά, και τον αριστερόν συνδιαμορφώνει άποψη. Δεν είναι το θέμα. Ε, και ακολουθείτε. Άλλα νεκτάκια στην ηλικία του, κάπω με έναν τρόπο καλλιεργούσαν τα σπυράκια του προσώπου του. Ναι, αλλά όμω αυτά που μα λέει εδώ τώρα ο μικρό, τα έλεγε και ο Τσίπρα τότε. Και είναι oh, στα χνάρια oh, του Τσίπρα, oh, oh, αλλά τα καταλάβει για ποιο λόγο. Δεν στοχεύομαι για τι πανέλθει. Η σχολή των ονείρων μου είναι η πολιτικών επιστημών για να Έλλημον. κάνω στην πράξη ε, αυτά τα οποία πρεσβεύω, να τα εφαρμόσω και στην πράξη. Και ευελπιστώ να. Το ναι, εντάξει, κι αυτό αποδεικνύει τη... ότι ξεκίνησε όπω βρίσκομαι κι εγώ τώρα. Αλλά αυτό συμβιβάστηκε μπορώ να πω. Δεν ξέρω πια γελάει από πίσω και για ποιο λόγο γελάει. Κνίτη, κνίτη! Εσύ ήτανε... είσαι εσύ σύντροφε και λε αυτά για το βαρουφάκι και για το 15. Τι κάνουμε στην καβάλα, οι γραμμέ. Έχουμε ρήγμα στι γραμμέ. Να το διαγράψουν. Όχι, όχι, όχι, όχι ακόμα. Να το συμμετώσουνε. Ναι, είναι αυτό... <laughs> όχι, το διαγράψουνε δεν είναι, το, Ωραία, για... Ναι, δεν ναι, είναι ναι, αυτό για διαγραφή. Τι λέει εδώ, το, λέει: Θέλει να μοιάζει το Τσίπρα και ο Ζίπρα ήταν στην γνέ. Δεν έχει διαβάσει καλά. Και ήταν και υπερβαρουφάκι, τι γίνεται. Το ρίξε το κεφάλι, το, το, το, το χτυπήσανε έτσι. Νομίζω έπεσε το κεφάλι. Το στο μόνο τίπο... λίγο το που το δικαιολογούν με τον ξύλινο λόγο στην αρχή. Εκεί λίγο, λίγο να το δικαιολογήσω. Λοιπόν. Είναι αυτό ο μαθητή. Τι σκέψε αυτό τώρα να γίνει πολιτευτή Καβάλλα. Να Αυτό στιγμή, είναι πολιτευτή. Κουκουέ καβάλας Δεν μπορεί να μείνει ο Κουκουέ. Δεν ξέρει. Θα... Αυτό είναι σίγουρα Σήν, αυτό κάθε, Θα γίνει, κάθε Θα κάθε γίνει. Καβάλας. Οτιδήποτε θα και γίνει. Και να υπάρχει αυτό το βίντεο που τον κυνηγάει. Όπω και τον τσίπρα <laughs> Τον κυνηγάνε κάτι βίντεο τότε με το... τον Ραμαλί. Και είναι και ο μαθητή από την Καλαμάτα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είχα διαβάσει τίποτα. Αλλά ήταν δύσκολα τα θέματα, να σου πω την αλήθεια. Τι μαθητέ, πώ του είδε, τι λένε. Όλοι τούλα είμαστε. Ε όλοι του βλέμαστε. αγωνία αν θα μπουν στι Ε όλη του Όλοι οι τούβλα είμαστε. Λοιπόν έχουμε. Υπάρχει μια αυτογνωσία. <laughs> Καλαμάτιάνοι οι μαθητέ. Ποιο κανονικό φαίνεται αυτό τώρα. Οι μαθητέ τη Καλαμάτα. Αυτό δεν θα διοικεί τον τόπο να ξέρει. Ο άλλο πάνω θα διοικεί τον τόπο. Ναι, Γιατί αυτό ο τόπο δεν μπορεί να είναι από τούβλα. Το πρόβλημα είναι ότι θα τον διοικήσει ο πάνω. Ναι. Όντω. <laughs> λοιπόν, πάμε στι πρώτε διαφημίσει και συνεχίζουμε. Ε, όλοι τούβλα είμαστε.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 Έχω μια ανακοίνωση για την σκέψη. Εντάξει, τη μα ενημερώνει για τον νόμο, τι είδου είναι ο νόμο, να ξέρουμε. Ναι, καλά κάνει. Στα νότια προάστια, στην Γλυφάδα, εδώ και πέντε χρόνια, πριν πέντε χρόνια, σαν αυτέ τι μέρε, δημιουργήθηκε η, πολιτική, η πολιτιστική λέσχη Μπάριζα. Α. Ε, κατά καιρού αναφερόμαστε στι Έτσι λοιπόν τα γιορτάζουν τα πέμπτα γενέθλιά τους, Το Σάββατο μεθαύριο και την Κυριακή έχει ωραίο πρόγραμμα από τι 7 και μετά. Έχει παιδικό στέκι με του χρυσοβασιλίσκους Μετά έχει ομάδα οργανωποιία, έχουν εκεί μια yeah. ομάδα. Και μετά το βράδυ στι 11 έχει lounge bar. Όπω διαβάζω bar. Εδώ. Δηλαδή, τι θα γίνει. και μουσική, μοχito και craft μπύρε, λέει εδώ. Και εκεί craft. Ναι, <laughs> <laughs> δεν θα τι βάψουν, <laughs> να Α, α <laughs> ναι. Και την Κυριακή έχει συζήτηση, σύσκεψη στον ίδιο χώρο, 7 η ώρα. Ε, με θέμα, ο δημόσιο χώρο στο στόχαστρο, αεροδρόμιο, γιατί είναι κοντά εκεί του αεροδρόμιο. Παραλία, νέοι Να οργανώσουμε τι αντιστάσει μα, μετά έχει μουσική εκδήλωση Γυναίκε του Ρεμπέτικου ε, και όλα αυτά θα γίνουν Ελευθέρω Ανθρώπου 99 τερψηθέα στη Γλυφάδα, τα πέντε χρόνια τη Αμπάριζας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Πάμε τώρα στου εμφύλιου, γιατί ενώ συμβαίνουν αυτά, Μπογιέ και διάφορα άλλα, υπάρχουν και εμφύλοι που σοβούν από ε, κάτω. Είδαμε να πει με το Ραγκού και το Χρυσοκοίδη, το συντροφικό έτσι αυτό το. Μήνυμα. Ελένη λουκά. είμαι Ελένη λουκά, η λουκά Λουκάη, γνωστή, πραγματική, αληθινή παλιοκομούνη, έρθετε το τέλο σα. Mm. Αυτό το τέλος που έρχεται. Αυτό που έρχεται, και... που έρχεται αλλά δεν έχετε Ποτέ όλο μας κροϊδεύει. Θα πάμε σε έναν εμφύλιο. εμφύλιο. Ήξερήσετε ότι ο Φλωρινιώτης και ο Πανταζής είναι στα μαχαίρια. Τι είναι κόλλος. άχαμος. Η κόντρα σου με τον Λευτέρη πανταζή έλειξε Ας πω όχι παιδιά δεν βγει γιατί το παιδί αυτό έχει μόνοι μαζί μου Ήθελα να γίνει φλωρινιώτη ζηλεύει τόσο είναι ζηλεύει με μισή Εντάξει κάνει λίγο το βοσκόπουλο Δεν έχει κάνει κάτι δικό του στο χώρο για να ξεχωρίσει Ο Λευτέρης δεν είναι τέτοιο άνθρωπο, μήπω έχει γίνει παρεξήγηση Ο Λευτέρης δεν είναι τέτοιο άνθρωπος Μην ανοίξει το στόμα μου Ολευθέρη, δεν υπάρχει πιο κακό παιδί στον χώρο μα. Αδίκησε την κόρη μου που τον κάλεσε να ακούσει το τραγούδι, το ή τα φυλάκια, μα άρπαξε τα φυλάκια. Αδίκησε τη... ένα τραγουδιστή του, ο από τη Θεσσαλονίκη, το παιδί έκανε, σου ξέτο το τραγούδι και πήγε, το άρπαξε, το έκανε αυτό. Τι γίνεται, Ένα ρήγμα. Αυτά είναι τα θέματα Γιατί τώρα. Γιατί δεν ανοίγει το στόμα, έχει καλώσει από νήματα, Θα δώσει απάντηση σε λίγο σε αυτό. Ε, είναι ωραίο που λέει για τον Πανταζή: Δεν θέλω να ανοίξει το στόμα μου. Είναι ο πιο κακό άνθρωπο. Έχει κάνει αυτό και το, <laughs> ανοίγει. Και το, <laughs> το ανοίγει. Το έχει ανοίξει και πριν, το ανοίγει και μετά. Ο Φλωρινιώτη δίνεται Τι με έναν ιδιαίτερο λεπά. τρόπο. Ναι, για τον Φλωρινιώτη ναι, ναι, ξέρουμε όλοι πώ δίνεται έτσι. Ε, πολλά στρά, χρυσά, λαμπιρίζοντα ρούχα, δεν ξέρω πώ ακριβώ. Πατούλη. Πατούλη ναι ναι. ναι, ναι. Ναι, κάπου τέτοιου μεγέθου και μεγεληνικού. Πώς ένας καλλιτέχνης παίρνει την αφορμή να αντιθεί έτσι. Πώς. Εσύ, πώς αν ήσουν ο καλλιτέχνης. Εσύ βέβαια φοράς Ε ναι όλοι θέλουμε να λάμπουμε με έναν τρόπο. Μπράβο mm. θέλουμε να λάμπουμε. Από που έχει πάρει τα ερεθίσματα και την έτσι. Ατυματώνα. Όχι. Τισερ. Όχι. Άλλη μια Τελευταία. δυνατότητα ναι. Mm, Επιλογή. Δηλατό για Τζάξον. Όχι. Η Παγέτα τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου, Εγώ ήμουν στο φανατροφείο της Λόρνας τότε και μας πηγαίναν κάθε Κυριακή στην εκκλησία Μια Κυριακή λειτουργούσε ο δεσπότης και μόλις τον είδα που φορούσε αυτό το καπέλο με τα πετράδια αυτά που αστράφτανε λέω Παναγία μου εγώ θα γίνω δεσπότης για να φοράω τέτοια ρούχα Γιατί δεν έγινε να τραγουδάει. Προσέγγισε. <laughs> ε, όσο πλησίασε όσο εσύ. μπορούσε, το προσέγγισε. Και, αυτό, και εσύ, Το πήγατε λίγο κοντά, αλλά δεν πήγε στο Μητροπολίτη. Δεν πήγε Ότι όχι. ζήλεψε Μητροπολίτη από τότε ντύνεται περίπου σαν Μητροπολίτης και τραγουδάει. Όχι, και τα τραγουδάει. Που δεν που Μητροπολίτης που Μητροπολίτη. Mm. Ναι. Και το κάνει και ο δημοσιογράφος Πειράζει που είναι. <laughs> και μεγάλη φύρμα, φύρμα. Ε, και του κάνω δημοσιογράφος την ερώτηση για αυτό που λε εσύ για τι πλαστικέ και όλα αυτά γιατί βλέποντα τον Φλονινιώτη καταλαβαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Ή έχει πριστεί από μια μίγα από το τσίπιση μια, το... μια σφίγγα. Η μίγα δεν τσιμπάει. Σφίγκα. Το ή μάλλον δεν πρίζει. Μίγα σε τσίπιση δεν λέμε. Ναι, ναι, για Δεν πρίζεσαι όμω. Τι δεν πρίζει, έχει τσιμπήσει η μίγα. Ναι, πολλέ φορέ. Η γαϊδρομίγα, τσι... ναι. ναι. έχει. Γιατί η γαϊδρομίγα ένα τέτοιο να. Απάντηση για τι πλαστικέ. Πόσε πλαστικέ έχει κάνει Παιδιά δεν έκανα πολλές. Μου είχα να βάλει εδώ σιλικόνη για να μου διορθώσουν τα ζυγωματικά η οποία έπεσε και πρίστηκα και παραμορφώθηκα και έπεσε εδώ κάτω. Το πρόσωπο έτσι έπεσε? Εδώ, ναι, ναι, εδώ έτσι. Εδώ ακόμη υπάρχει τώρα λίγη. Αν να δούμε πότε θα φύγει. σελίνη <laughs> <laughs> σελήνη πήγανε. Δεν μπορούν μια σιλικόνη να βγάλουμε Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πολύ σωστό αυτό το τελευταίο. <laughs> Έχει φτάσει ο άνθρωπος σε Και δεν μπορεί μια σιλικόνη να φτιάξει σωστή. Να, να μην μη γίνονται όλοι οι ίδιοι. Όλοι και όλε να γίνονται ίδιοι. Και γελάμε που του βλέπουμε. Νομίζουν ότι έχουν γίνει νέοι. Γίνεται μπόζο. Τι νέοι. Δε, όλοι είναι. αυτοί που κάνουν τι επεμβάσεις αυτέ γίνονται. Τι κάνουν για να φαίνονται νέοι. Και είναι κλόουν όλοι. Μα όλοι. Δεν μπορεί να μιλήσει, να γελάσει κανεί καμία. Γι' αυτό δεν άνοιγε το στόμα αυτό δεν άνοιγε, το είπα ο άνθρωπο. Ναι, ναι. Τα είσαι σιλικόνη έχει πέσει. Τέι, η να το διορθώσω, Άινα ανοίξει τώρα. Ναι, δεν ανοίγει. Ο χτυπάρη. Δεν είναι ο μόνο. Πολλοί την έχουν πατήσει τώρα. Δεν έχουμε δει οι άλλοι έχουμε, νέα... το έχουμε νέα. Το αφεντικό τουρβά. Έχουμε νέα σκευάσματα. Τι σκευόκατε, κατέλο... λέω. Ναι. Ναι, ναι, τέτοια. Ναι, ναι. Όχι ακόμα. Έχουμε, θα ακούσει τώρα. Επίση, θέλετε να χάσετε κιλά. 5, 10, 20 από την κιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια, όσοι πήραν την απορροφητικών. Από πάνω του έφυγαν κιλά. Σα έλεγα προχθέ για τον αστρονομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρα του και έχασε 8 κιλά. Τού φύγαν από πάνω 8 κιλά. Προ... Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Δείτε πώ είναι αριστερά και πώ έγινε δεξιά η κυρία. Φεύγουν από πάνω στα τα κιλά. Δείτε και κιλά τα σούλα έξω, καρδιά. Για μην ξεχνιόμαστε. Εδώ μιλάμε για 20-25, δεν ξέρω πόσα κιλά είναι αυτά. Φεύγουν από πάνω σα. Με φυσικό τρόπο. Βάζετε λίγο στη κιλιά, λίγο στα πόδια, λίγο στα χέρια και σιγά σιγά βλέπετε να φεύγει το λίπο. Ή απορροφητικών λοιπόν είναι το καινούριο σκεύασμα. Απορροφά το λίπο. Το οποίο το βάζει από πάνω και χάνει 20-25 κιλά. Κα, στην αρχή τη ιστορία ήταν ένα αστυνομικό στη Βουλή και τον αποκάλεσε στο τέλος της ιστορία κυρία. Κυρία Τασούλα. Την κυρία Τασούλα τον πάτσο. Είναι δύο. Τι βάζει, δύο είναι. <laughs> Μήπω βάζει <laughs> απορροφητικών και σου απορροφούν πράγματα. Δεν ξέρω. Η <laughs> απορροφητικών, ό,τι εξέχει βάζει και. Και <laughs> το ρυθμό. Το ισιώνει. Το ισιώνει. Μα τι είναι περίμενα το δεύτερο προϊόν όμω. Ε, για τα πόδια, ρε παιδί μου, περπατά. Πώ θα ονόμαζε του κρυσού, Ναι, μπράβο για αυτά, Κρυσότελ, Λόλο. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Όχι. Άλλη μια ευκαιρία. Ε, ωραία, μισό λεπτό. Φλεβητικών, Όχι. Μαζί είναι και η απορροφητικών και οι βαδιστικών. Όσοι ξέρετε την βαδιστικών, όσοι έχετε θρόμου στα πόδια, Όσοι έχετε κρυσού τα πόδια, Όσοι έχετε φλεβίτιδα, Δείτε την εικόνα για να καταλάβετε, φίλε και φίλοι. Με την βαδιστικών. Τελειώνουν οι Κυρσί, τελειώνουν οι Θρόβοι, τελειώνει η Φλεβίτιδα. Φίλη δημοσιογράφος, από τι κορυφαίε που βλέπετε στην τηλεόραση, πήρε τη συγκεκριμένη τη βαδιστικών, την έδωσε σε μια γνωστή τη, η οποία μέσα σε 15-20 μέρε είδε εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτές, αυτά τα παραδείγματα είναι. Η όλα φίλη τα λέτε... δημοσιογράφος γνωστή που βλέπουμε στην τηλεόραση, και αυτή δεν την έβαλε ίδια. Δεν την έβαλε ίδια, <laughs> την πάσαρε σε καμιά άλλη. Τη μισούσε. Πήρε, τι μισούσε, δεν είπε. Τη μισούσε. Η Τσεία Κοστιόνι πήρε βαθιστικό. Για το μεγάλο περίπατο, έλα, κάπως κουμπώνουν όλα. Όντω, τώρα στο μεγάλο περίπατο που έκανα ο Είσαι δημοσιογράφος Εντάξει, πρέπει να την Αλλά κάνει και προσφορέ. Γιατί είναι το απορροφητικό. Οι το απορροφητικό. μηδέν στο μάρκετινγκ. Όχι, δεν χρειάζεται. Μου είσαι πυροβολημένο που και λέμε. θες να βγάλεις τη σφαίρα από πάνω. Πώ είναι μπορεί να έχει μια αλλεργία Ο πυρο... βάζε σου και φεύγει σφαίρα, <laughs> δεν πεθαίνει. Και βάζει βαλιστικών. Ναι, δεν πα χειρουργείο τι να το κάνεις ναι, ναι, φεύγει. Βαλιστικών και τα τακτοπία Αλλά προς το παρόν έχουμε βαδίστικών και απορυτικών. Με 36 μόνο ευρώ παίρνετε δύο απορυτικών, δύο βαδιστικών δύο κρέμες αντιλιακές ελά για προστασία από κρατικέ κρατοηίε, εξέματα και επανάδε για να μην φοβάστε τον ίδιο. Εξαιρετικό φυσικό προϊόν. Αν κάποιος κάνει όλα αυτά που λέει ο Βελόπουλος πρέπει από πάνω κάτω να έχει πέντε στρώσεις κρέμες γιατί τα βάζει ταυτόχρονα Και πέντε δέρματα να έχει γιατί με αυτέ ξυλώνονται Εκτός αν μερικές είναι για εσωτερική χρήση και βλέπετε εντερικών τι έπαθω. Το εντερικό είναι αληθή που το βάζεις μέσα Όχι Τι έπαθω παϊτέρης Εδώ λοιπόν σύμφωνα με Σπιτικό Σύμφωνα με τα όσα λέει Ο Βελόπουλο βάζει στην Απορροφητικόν, ναι. από πάνω βάζει στην Βαδιστικόν Μισό και λεπτό. από πάνω βάζει και το Αντιλιακό. Αυτά, ε, αντιλιακό, <laughs> αντιλιακό. <laughs> Αυτά <laughs> έχουν ευχές του Αγίου Ωρούς. Όλα. Είναι όλα όλα, έτσι, έτσι, τα όχι, έτσι θα τα πουλάγε. Όχι, συγνώμη, δεν είναι πρώτη τίποτα. Ναι, ω Να σέβεσαι. Ο, δεν Πουλάει ο, ήθελα, εδώ τρει κρέμες 30 ευρώ. Μάλιστα. Από δύο μάλλον, έξι κρέμες Ναι, ναι, ναι. ναι όχι. Δε. Είναι όλε <laughs> <laughs> δεν, δε <laughs> δεν έχει βγάλει, δεν έχει βγάλει σεξουαλικά βοηθήματα ή κάτι τέτοιο. Η βούφαση. Δηλαδή κάποια κρέμα λιπαντικών, πούμε, κάτι τέτοιο. Προκτολαγνικών. Σιγά σιγά θα έρθουν και αυτά. Το προκτολαγνικών θα που έκανε θράψεις στην αγορά. Ενώ αυτά. Το φουσκωτών. Κούκλα. Αυτά... <laughs> ναι. Φουσκωτικών. Κούκλα. Το, το, το φουσκωτών είναι για αυξητική πέου. Εντάξει. Δίνει τι οδηγίε και εσύ. Βεβαίως. Τα δικά σου να στείλει αυτά που ακούσαμε από τον άλλο είναι σοβαρά όμω. Αυτό είναι το θέμα. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και είναι και στη Βουλή. Κανονικά 400.000. Πόσοι, 300.000, πώ το ψήφισαν. Κάποιε χιλιάδε, εν περιπτώσεις περιπτώσει, ψήφισαν το Βελόπουλο. Σου τον βλέπουν και λέει αυτό. Αυτό είναι κατάλληλο. Εγώ θέλω να πάρω αυτή που κάνει 36 ευρώ γιατί με συμφέρει από ό,τι να καταλάβα. Ναι, να πάρω μία. Νομίζω με συμφέρει το πακέτο το 2015. Τα κάνω κατάθεση κατευθείαν στην Deutsche Bank ή τα δίνω εδώ σε Ελλάδα. Πάρε. Έχω τιμολόγιο άμα θέλω. Πάρε, ψώνυσε, δεν ξέρω. Θα δοκιμάσω. Ωραία, δοκίμασε. Πάμε να ακούσουμε εμεί τι διαφημίσει όσο εσύ παραγγέλνει. Όσο διαφημίζω, εγώ παραγγέλνω. Ο Δήμαστο Αθηνάνο έχει κάνει κι άλλο ένα πρόγραμμα. Το είδα χθε στο διαδίκτυο. Του τη δυνατότητα να υιοθετήσει ένα δέντρο. Ένα δέντρο. Ναι. από τα καινούρια τους φύνει και στα θα μπουν άσπρα. τα καινούρια, ναι, τα νεόφυτα όπως λέγονται. μπορώ να το ονοματίσω όπω θέλω. Και θα μπορείς να το ποτίζεις και υπάρχει εφαρμογή στο κινητό. Τα τσάπαπα να τη βγάλουνε. Στο κινητό. Και τι ποτίζω από το κινητό το δέντρο. Έλαντε. Πώς θα γίνει όλο αυτό δεν ξέρω. Έχει το δέντρο σου, α πούμε, και είναι στο Σύνταγμα. Εγώ θέλω κάτι φίνικε που έχουν βάλει εκεί στο. που θα ξαραθούν αυτοί. Είναι θέμα αμήνων. Μέσα στο Σύνταγμα θα πυρώσουν, δεν είναι. Αν αγκάθι θα... Για πάνε να υιοθετήσει ένα, ένα δέντρο εκεί. Και είναι δικός. <ΣΣ2> <συσίλω> <συσίλω> δικό σου. Μπορώ να του πηγαίνω λαμπάδα, μα θέλω το πα. Ω, πολλά όλα. Να τον ντίνει το χειμώνα και να τον κρυώνουν. Δεν ήταν οι άλλοι που δίναν τα δέντρα να μην κρυώνουν. Του πλέκανε πλέκτα. Αυτά τα πουλεμάκι, την πυροβολημένη. Που δίναν οι άνθρωποι και κοιμόντουσαν και δίναν τα δέντρα να μην Φετίσει τον άνθρωπο, παιδί το χα... μου. Σε αυτά τα χαζοχαρούμενα πατάει και ο Δήμαρχο τώρα. Αυτά τα πολύ καλά κάνει ο Δήμαρχο. Αυτά τα άσπρα <σχει> που έχει φτιάξει τα καμπαγάκια για αυτά είναι ακόμα άσπρα ή έχουν. Είναι ωραία σπραί. Γράφει ωραία <σχει> <όλα> το σπρέι <σχει> πάνω. Ε, περιμένουμε. <σχει> περιμένουμε σιγά σιγά. <σχει> θα δούμε. Ε, αυτό όμω το πρόγραμμα που κάνει ο Μπακογιάννης στην Αθήνα, το να υιοθετήσει ένα δέντρο, το κάνουν στα ζωνιανά με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Υιοθετούν δέντρα και τα μεγαλώνουν. Υιοθετ, το μοιράζουν όμω, δεν κάθεται για τον εαυτό του. Ναι, πρώτος. και εσύ μπορεί να υιοθετήσει κανένα δέντρο και το εδώ και να το μοιράσει. Να το Πάρε όλη τη, τη, τη, την κατασκευή και θα πουλάω, να ανάβει. Κάνει ό,τι θε. Λοιπόν, λαό μα πάει στο μαγαζί, το τα υπόλοιπα αύριο. Γεια yeah. Ναι. Ναι, κύριε Αποστόλη. Ναι, ναι, ο ίδιος. Πολύχρονος και σας γερός. ευχαριστώ θερμά. Και στις επάρξεις, στην αγάπη στις μου. Στις επάρξεις, και... ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κάθε καλό εύχομαι σε εσά, την οικογένειά σας κλπ. Δεν έχω οικογένεια, Αποστόλη. Μην τον έκασα τον άντρα μου. Δεν μοιράζει σου εύχομαι. Wow, Άρα το καλό σου έχει έρθει. Μια χαρά σου. Όλα τα καλά, όλα τα καλά να σου δώσει. Του σήκωσα, το, μωρέ. Το μωρέ, Γκρίνια, όλη την ώρα, Μύρλα, παρά τα μα. <σοίλοι> μα έχει φάει μια ώρα αυτό. <σοίλοι> ναι, σιγα, τύχε να κάνει να δουλέψει. <σοίλοι> <σοίλοι> <σοίλοι> οι μισοί δεν δουλεύουν και οι άλλοι μισή είναι μποντιλιαρισμένοι <σοίλοι> <σοίλοι> στην Αθήνα με τα έργα του Μπακογιάννη μέχρι να πάνε στη δουλειά. Ναι, <σοίλοι> <σοίλοι> ναι, και κάνουν πορείε αποστολή. Δεν σέβονται το έτοιμα. Άσε με τώρα με του μαντέ. Άσε με, να σκάσω. Θυμάστε το περιοδικό Πίστα. Το περιοδικό Πίστα που έβγαζε κάτι φοιντή με ηχογραφήσει ζωντανέ από πανηγύρια τραγικέ τραγικέ. Τα το αυτό. Α, μα... ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε εμίσω ένα περιοδικό. Εγώ, εγώ, εγώ με σανά μου. Με τι να κάνουμε, με τα πανηγύρια το λέμε... του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, περίπου περίπου, να το λέμε περιοδικό σκύστα μυμόνια. Σκύστα, ωραίο το σκίστα okay. Επιθετικό μάρκετινγκ μ' αρέσει. Πράβω βράβαιο, σκύστα μυμόνια και να βάζουμε έτσι κάτι ηχογραφή που υπάρχουν. Μπορούμε με... επίση αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο, πιο τολμηροί να το κάνουμε χύστα. Όχι, νερά πάνω στα μνημόνια. Παρόσουνε να ασκίζονται πιο εύκολα, γι' αυτό όχι τίποτα. Ωραίο, ωραίο, καλή ιδέα. Το συζητάμε, το συζητάμε. Βεβαίω, αυτό ήθελα να το συζητήσουμε. Δώρο, δώρο με το πρώτο περιοδικό να βάλουμε έτσι μια ηχογράφηση που είναι κλαρίνο Μιονής και πρώτη φωνή ο Νίκο ο Παπάς. Τι λες Πρώτη φωνή όταν λέμε Ο Νίκο ο παπά κρατάει το πρώτο μικρόφωνο. Κρατάει το μικρόφωνο, για το καλό, γερά. κατάλαβα. Το κρατάει γερά. Αμέ, άκουλε. Σε ρε Έλα καλέ. Α στο καλό, τρόμαξε να σε βγάλω σήμερα. Προσπαθώ να σε βάλω την αρχή τη εκπομπή και τόσο πολύ. Σε αγαπάει ο κόσμος, θα τηλέφωνο. Τι να κάνω, Μωρέ, είναι, είναι μαλάκα ο κόσμο και <Κι> με αγαπάει. <Κι> <Κι Κι> Αχ, αρε... ωραία. Αη... Τι λε, ωραία. Δεν έχει γούστο. Άμα έχει γούστο, αυτού θα βγάζανε και θα αγαπάγανε μένα, Όχι. λοιπόν, τσι, κοιτάξτε. Δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να εκτενώνεται, να μιλάει. Και από εκεί αποδεικνύεται ότι είναι μαλάκα ο κόσμο. Α, τέλο πάντων. Τίποτα, τίποτα, λέω. Κάνει και κανένα καλό, λέω και κανένα πετύχημα. Δεν μου λε αυτό ο Ροζάκη εκεί πέρα τι ρόλο παίζει. Δηλαδή, ο άλλο ο Σιμίτη ξεπούλησε τότε τα ίμια και αυτό θέλει να συνεχίσει να ξεπούλησε και τα υπόλοιπα. Γιατί τον έχει εκεί πέρα ο Μητσοτάκης, Γιατί έχει μαζέψει όλα τα ορφανά του Σιμίτη εκεί πέρα ο Μητσοτάκη. Δικά του τελέγη δεν έχει να βάλει συμβουλάτορε συμπου... εκεί στην κυβέρνησή του. Δικά του ορφανά δεν έχει δυστυχώ. Προτίμησε του Πασόκου και του Οκροδεξίου. Να μην πω τίποτα. Ο άλλο μα ξεπούλησε τη Μακεδόνια, αυτό θα ξεπούλησε το Αιγαίο. Τι θα απομείνει ο άλλο Θα ξεπολήσει την Κύπρο και κάτω. Ο Αναστάσιο, λέει του Άδη θα ξεπολήσει, λέει την Κύπρο και ο κόστο, λέει. Ο Μίτσο λέει τη στάκη, θα ξεπολήσει το ταρρινά του Αιγαίου. Έτσι, θα πάει. Έτσι διάβασε ένα σχόλιο στο ίντερνετ. Πολύ αυτό το σχόλιο που διάβαζα. Ο... Εξετικό, να τον κάνει follow αυτό. Ο ναι, ναι, ναι, όχι το έχουν βγάλει άλλοι. Εγώ δεν τα καταφέρω σε αυτά, μόνο να διαβάζω, ξέρω να γράφω δεν ξέρω. Κατάλαβε γιατί είναι πολύ λεπτιωμένο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ από το που μου άκουσε να είσαι καλά καλή σύγχρονη και να είσαι καλά που λέξει. Και... Κάσε καλά και η εγιεί ανάγωσα παιδιά σου. Καλό καλό και. Aye, aye, Έλα μου τροφικά, καλά. Έλα, καλά. Ομιροδιά μου μυρωδιά σου. Ο Α, σωθήκαμε. Να σου πω κάτι. Εγώ θα λένε να μην το λέμε με περίπατο. Περιπέτεια είναι αυτή, ο περί... αυτό είναι, είναι... περιπέτεια, περίπατο δεν είναι, περίδρομο είναι, περίγημα είναι. Ακριβώ, ναι, δηλαδή. Θα δει στουφισμένου κόλου στην παραλία, σαγρέ και σχαροτού από παγκάκι Αθήνα, Κόλα θα γίνει φαίρουν το καλοκαίρι. Όλα όλα όλα όλα μέσα κολοφορτά. σου γεια σου. Θα πάει κολοφορτιά <laughs> Beep. <sweak> Αχ, αγάπη μου, χρόνια πολλά. Αχ, αγάπη μου, γνωρίζετε τιμήθηκε. Αχ, αγάπη μου, ξέρει γιατί ζω στη ζωή μου, ε! Όχι. Για να δω πολλάκι και γεωργιάδε σε δύο κόμματα. Στο ίδιο κόμμα ή στο ίδιο κρεβάτι. Στο Αχ, αυτό είναι ακόμα πιο κίνκι. Ε, πιο και, και, και τι κατά τα σάκια δίπλα, τι κατά να, νογιλέκα, να φοράνε για νογειλέκα να φοράνε να ανομαλίε. Όσο πηδάω εγώ, εσεί παραγγέλνετε, σα αγοράζουν οι άλλοι <laughs> δικά στα βιβλία. <laughs> αυτό ταιριάζει με αυτά που λέμε Ζουράρι, κύριε, τα ωραία. Mm. Τα κίνκι επίση. Καλά. τους ζω ποιος θα πρώτος να κάνει τα παγκάκια του κλαρινογαμπρού. Καύλα.